Καταλαβαίνω. Και εκβίζω μου θα πρέπει να καταλάβω. Γιατί πρέπει να σαν όλου, γιατί. Ο ήτανε. Όχι. Α. Μοιάζει λίγο αλλά δεν είναι, είναι ο λάξη γαβαλά. Λάκη. Ο Ολάξη γαβαλά, Γιατί να φτωχύνει. γιατί να γίνει όπως όλοι εμείς; εμείς όπω όλοι φτωχοί. Όπως όλοι φτωχοί. δεν ναι. ξέρω αν είμαστε Όπω όλοι φτωχοί. είναι μια κραυγή από έναν αυτού του τόπου που έχει διωχθεί. και πολιτικά και Πολύ περισσότερο από όλο και έχει πληρώσει και όλα έχει πηγή στη φυλακή ρομ. και, και, και τα, τα έχει ζήσει όλα. Αλλά βγήκε σε ένα παράθυρο και με αφορμή μία επίσκεψη που έκανε στου γουναράδε πάνω στην καστοριά, γιατί πλέον στα γουναράδικα αυτού του τύπου, πάμε μόνο για την έκθεση. Α, Δεν α, πάμε όπω πήγαιναν παλιά ή δίνανε ραντεβού παλιά για άλλου λόγου. Μόνο ναι. για την έκθεση για κόμβο. Και γούνα, επειδή φέρμα. πήγε με μια λιμουζίνα κτλ. Τέθε ένα θέμα, αλλά με αφορμή αυτό το θέμα έκανε αυτό το πολύ ωραίο εξέσπασμα τη Γαβαλά, που αξίζει να το ακούσουμε. Προχθέ. Κάνο Θεσσαλονίκη yeah. για να πάω στην καστοριά, επειδή εγώ σχεδιάζω mm. κάποιε γούνε για κάποιε φύρε. Και με καλή ο σύνδεσμο βουνοποιών καστοριά <coughs> να πάω στην έκθεση γούνα και να είμαι ω VIP guest. Yeah. Α πούμε. Όχι α πούμε, όντω έτσι είναι. Πάμε λοιπόν στο αεροδρόμιο. Μα περιμένει μια λίμμα που εγώ δεν το ήξερα. Μα πηγαίνει λοιπόν εκεί που μα πηγαίνει και τελικά. Έγινε ένα θέμα για ποιο λόγο η λίμμα και ο γαπαλέα δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω. Και εκνευρίζομαι όταν πρέπει να καταλάβω. Γιατί πρέπει να αυτοκίνητο σαν όλου, Γιατί! Όντω, σε αυτό το ερώτημα τι απαντάει. Όντω, δεν Άρα πρέπει. Λάκι μου δεν πρέπει. Όχι λάκι. Το θέτουν κι άλλοι, δεν το θέτει μόνο Α, ο Καβαλά. Με την ευκαιρία. Με τον τρόπο αυτό το θέτει ο Καβαλά. Τι απαντά σε κάποιον που λέει, Γιατί να φτωχύνω σαν όλου του άλλου. <laughs> δεν, δεν έχει. Τι <laughs> να πει κάτι. <laughs> Ωραίο θέμα είναι. Όχι, είναι άδικο. Όχι, όχι τι θα πάει. Δεν πάει το άδικο. Γιατί να φτωχύνω σαν όλ, Όχι, είναι γιατί είναι Γιατί σαν όλου του άλλου. Ναι. Αυτό είναι ένα. Κομβικό ερώτημα, έχει μείνει λίγο από τη λιμουζίνα, Κεκίνησαμε έτσι σήμερα με λίγο χλειδί και με το κωβικό ερώτημα απορία που αφορά πάρα πολλού. Εγώ και γυμνώ να βγω στο δρόμο για να κάνω ο τοστό, δυμένο με σμόκριτα με βλέπουν. Και όποιο δεν το θέλει αυτό το πράγμα να κλείνει τους δέκτες του. Να κλείνει τα το facebook του, χέστηκα. Ελικρινά, δηλαδή τι πρέπει να πεθάνω. Έχετε ξεχάσει ότι εγώ πάει φυλακή. Έχετε ξεχάσω ότι δίνω όλη μου την περιουσία. Έστω διάλο λοιπόν. Δηλαδή, λίμο με πείραξε τώρα. Η λίμο, καλό τη λίμο κάνω. Δεν κάνω σε μένα. Την έχω χεσμένη τη λίμο. Τότε που τη είχα, ήκα γιατί παρήγαγα λεφτά να, να τασω αυτή τη χώρα που παραπέει και που φτωκαίνει. Κατάλαβε. Με αυτό το δρυμμή κατηγορώ και με αυτά τα κομβικά ερωτήματα ξεκινήσαμε σήμερα την ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Καλώ σα βρήκαμε. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα, στην πολιτικό... Ελεκτρισμό. Ο τελευταίο ηλεκτρισμό δημοσίου που υπάρχει ε, πριν πολυθεί. Και ο ηλεκτρισμό. Καταπολύεται και αυτός ηλεκτρισμός Ε όλος ο ηλεκτρισμό. Και αυτό όταν ε, περπατάμε και ηλεκτρίζουμε το. Αφιέρωνα ένα είναι. Είναι και νοικιά, δεν Κάπου κατάλαβα. Ενέργεια, γιατί δει. Σε ιδιώτες. Κάπου, ναι, είπα. Ενέργεια είναι το σκάνδαλο, έχει. Είναι το παλιό, το παλιό σκάνδαλο. Η παλιά ήταν ήταν η, ασκάνδαλα. η παλιά προσπάθεια να γίνει ιδιωτικοποίηση και εξυγίανση στο χώρο του δεν καλά, εξ δεν ηλεκτρισμού δεν και δημοσίου ρεύματο. Και και και. Του και έχει βγάλει λάδι ο Βουρύδης που είναι ή όχι. Δεν ξέρω ακόμα, φαντάζομαι κάτι θα γίνει και για αυτό το Με Όλοι δεν υπάρχει θέμα. Αν Καμικρόνου, κάτι μαρτάρε, κάτι τέτοια. Ναι, ναι. Αν χρώστηκαν 5.000 ήταν ακόμα μέσα. Κλασική αξία του ελληνισμού. Ε, κρατάω την αυγή, τη σημερινή. Με... Τι λέει ο τίτλο. Α, είδα κι εγώ που έβαλε κατηγάντια. Δεν κατάλαβα είναι γι' αυτό. Εντάξει, έτσι, να την πιάσω. Την κλείνω. Α, ναι, ναι, ναι. Όμοιρα. Σέβομαι την ιστορική εφημερίδα τη αριστερά. Όλε οι λέξει είναι κουρελού. Όλε οι λέξει. Και ιστορική και εφημερίδα. όχι, το παλεύουν οι άνθρωποι. η αλήθεια και απλήρω απλήρωτη νομίζω. Εντάξει, απλήρωτη. Τελείω. Λοιπόν, τι λέει ο πρώτο. Απλήρωτη, αλλά κοίτα τη γράφουν όμω. Απλήρωτη, τι γράφουν. Απλήρωτι, τι γράφουνε. Γυρίζει το κλίμα. Γυρίζει το Νάτα, κλίμα. παιδιά. Για χρέο, για ομόλογα και επενδύσει. Από κάτω πυκνώνουν τα θετικά μηνύματα για την οικονομία. Ε, νομίζω καλό είναι αυτό. Καλό, καλό. Κάτι δύσκολο. και ο Μπόπούλα τρώμα με τι έκανε. Αμέσω την πρώτη μέρα. <laughs> έκανε <ο> <laughs> στην αρχή. Δίκιο Μπόπούλα στην αυγή. Γιατί από το έθνο μαθαίνω. Μπήκε και ποσαβή στο έθνο, δεν πήγε, δεν σου Τι έκανε. Βγήκε ο Μπόμπολα και μπαίνει στην αυγή και γυρνάει. Αν υπάρχει μια κινητικότητα, ε, θα βλέπω, βλέπω του Ιριζέου φανατικά να βλέπουν μέγκα σε λίγο καιρό. Γιατί τον Μπόμπολα οι τράπεζε δεν τον θέλουν, η αυγή τον θέλει. Μήπω μπήκε εκεί. Ναι. Ναι. Γιατί όχι, θα δεν κατάλαβα, αυτά... γιατί να διώχθουν οι. οι θα ποινικοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα. Όχι, όχι. Πώ θα Τα βγαλέ τα λεφτά του θα μπορούσαν να τα είχε αλλού. Στα Λουγκάνο που είπε και ο καμένο. Αλλά τα έχει φέρει εδώ στην Ελλάδα τα λεφτά του. Α και τότε που τα βγάλε. Από που ξέρω, τα έφερε στην Ελλάδα. Έτσι είπε. Τα, άφερε, τα... τα έφερε στην Ελλάδα, έμειναν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τα έφερε. Μπορεί να τα έχει αλλού και τα έφερε στην Ελλάδα. Από λέει, αλλού έβγαλε λεφτά, νόμιζε να ψαχθεί. Διάβασε αυγεί. Σου λέει: Γυρίζει το κλίμα, ναι, θα πάω ναι, Ελλάδα. Σωστό. Έμε τα έφερε τα λεφτά του, εμεί θα τον κατηγορούμε. Πώ, πού, μην αρχίσουμε τώρα και έχουμε τίποτα μετανάστες Έλληνε να έρχονται πάλι πίσω. Δεν το, δεν το αντέξω. Όλοι αυτοί που έχουν φύγει. Ε. Όλοι αυτοί που έχουν φύγει. Όχι, κάτω, Με τι βάρκε και αυτά να του Με, βάρκες, ε, με <laughs> τι θα <laughs> έρθουν. Τις μετά. Όχι. Α, δεν ξέρω. Δουλεύει άλλο γιατρό του Βερολίνο και θα έρθει με βάρκα. <laughs> Γιατί ο άλλο που είναι. Καταρχήν θα κάνει ένα γιατρός, χρόνο. Αυτό που είναι στη Συρία γιατρό, πώ να έρθει <laughs> με βάρκα. Τι μια βόμβα. Ο άλλο του Βερολίνου πώς πώ θα βρει. Εδώ, εδώ δεν έχει πέσει βόμβα. Και πάλι βάζει το σύρεο γιατρό με τον Έλληνα γιατρό δίπλα-δίπλα. Αντιοειντροπή γιατί ο Έλληνα είναι Έλληνα και δεν είναι ίδιο. Μπράβο. Τελεία. Έτσι. Με αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, αφού γυρίζει λοιπόν το κλίμα και μπράβο στην αυγή, δεν είπαμε για την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα πήγαμε στην αυγή. Βύση. Όχι. Ένα τραγούδι που λέγει η ατμόσφαιρα Τα ξέρω, τα ξέρω. Ε, βγήκε ο Πετρόπουλο του Χατζηνικού Λαού. Καταρχήν παίζει ένα θέμα από προχτέ. Ότι σύμφωνα με αυτά που θα καταθέσουν αύριο και θα ψηφίσουν την άλλη Πέμπτη, όλε αυτέ οι κότε τη κοινοβουλευτική των δύο κοινοβουλευτικών Είτε ομάδων. Κότες. Γιατί όλο. Μια καρά θέλουν να ψηφίσουν. Δεν είναι κότε. Πιστεύουν αυτό που κάνουν. Το βλέπουν. Θέλουν μνημόνιο, πιστεύουν και ψηφίζουν και μόνοι. Το πιστεύω επίση. Γιατί είναι κότε. Δεν είναι κότε. Είναι λοιπόν, από προχτέ παίζει δημοσιεύματα. Ότι στο εισόδημά μα θα προστίθενται και εισφορέ. Ενώ μέχρι τώρα τι αφαιρούσαν. Και είναι λογικό γιατί δεν είναι κάτι που το έχει τσέπη. Δεν ναι, δεν είναι με, εισόδημα. Πέρασε από σένα, αλλά έφυγε και πήγε στην εισφορά στο ΤΑΔΕ, ταμείο και τώρα, μάλιστα, με τον ΕΦΚΑ που έχουν για πάρα πολλοί κόσμο εκτοξευθεί αυτέ τι εισφορέ. Για άλλου μικροί. Με ναι, λίγα, όλους, λίγα πει, λόγια, έχουν... φορολογήσει τα μικτά. Ναι. Όχι στα καθαρά. Τώρα θα το υπολογίζουν ω εισόδημα αυτό. Ενώ δεν είναι δικό σου. Σωστό. Αυτό Πέρα από τα αστεία, μπορούμε να πούμε όλοι, είναι όχι παράλογο. Είναι το πιο παράλογο, από τα πιο παράλογα μπορούν να συμβούν. Κατευθείαν ανεβάζει όλη τη ζωή. Αν το λες παράλογο, όχι αληθεία. Βρε, εσχρό είναι κλιματικό. Είναι, είναι απλά παράλογο. Είναι ξετσίπο των, των ανθρώπων που δεν οροδούν προουδενός Είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα, δεν μπορώ να καταλάβω Για το που δεν συνομούμαστε τώρα, θα λέει τέτοια. Ωραία. Είναι αδίστακτη. Α! <laughs> είναι αδίστακτη. Οροδούν προηδενώ. Δηλαδή έλεο. <laughs> λοιπόν. Σε λίγο νόμιζε τα πουλίζει τάμπλετ. Ο στα Φαντάζομαι. Και τώρα βγαίνει και ένα άλλο. Σήμερα βγήκε ότι δεν θα υπάρχει πια επιστροφή φόρου. Τέλο. Δεν υπήρχε έτσι και ο πισθισμό. τα τελευταία χρόνια τώρα Τώρα, τώρα με νόμο Μα και πριν γινόταν. Δεν έπαιρνε. Συγγάξει. Σε επόμενη φορεί από τα κλείναν. Όχι, τώρα θα το κάνουν αυτό. από αύριο που θα έρθει. Εν πάση αυτό με το. Ότι υπήρχαν επιστροφέ φόρου. Σε κάποιους από αυτού. Ναι, εντάξει. Έχει κάποιοι μικροί, μικροεπιχειρηματίε. Και τι τα κάνουν πιστεύτε. Ξέρουν να κάνουν διαχείριση. Έπαιρνε 500 ευρώ πίσω. Κολοδιαχείριση έκανε. Τα χάλαγε. Ενώ ξέρει, ναι, ναι, ξέρει, ξέρει, ξέρει η εφορία. Είναι Ναι, ναι. η εφορία. να κάνει. Η εφορία ξέρει θα στα κρατήσει από εκεί που πρέπει. Να μην αυτό και... του χρόνου. Έρχεται. Του χρόνου, και... χρόνου όμω θα έχει σε... ελαφρινθεί. Μα θα έρθει το αντίχρονο. Άλλο αυτό. Δεν ευχαριστειώνται. Δεν ευχαριστώ. Γυρίζει το κλίμα και δεν θέλει να το γυρίσει. Το κλίμα που λέει και αυγή. Ναι. Και βγαίνει λοιπόν ο Πετρόπουλο τώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον ρωτάει: ε, Ισχύει αυτό με τι εισφορέ, ότι θα το υπολογίζουμε ω εισόδημα και θα πληρώνουμε φόρου για το φόρο. Θυμάσαι που είχαμε κάνει μια διαφήμιση εμεί στην τηλεόραση. Το φόρο στο φόρο. Φόρος στο φόρο. Τελικά το κάναν πράξη αυτό. Και θυμάμαι τότε να κρατείναμε. Μη μη μην βάζετε ιδέε. Έβαλα μύθηση. Δεν δε, νομίζω από εμά να πήραν την ιδέα. Αλλά βγαίνει λοιπόν ο Πετρόπουλο και λέει: Όχι, δεν θα γίνει αυτό με το γνωστό ύφο, διαψεύδουν τα πάντα. Mm -hmm. Την ίδια ώρα βγαίνει Δηλαδή. Πέρα από την ασυναρτησία, είναι και ασυνάρτητη ή είναι και αδύστακτη. Λέει ο καθένα ό,τι είναι, ενώ ξέρει θα πει το αντίθετο, και αυτοί εκεί, οι τύποι στο Υπουργείο Εργασία που έχουν περάσει, κάνα δύο-τρει υπουργοί, είναι ό,τι πιο αδύστακτο υπάρχει. Μπορούν να πούν το οτιδήποτε χωρί να νιώθουν την έννοια ξεφτύλα, ντροπή, τσίπα, ψέμα, ότι κάποιο μπορεί να τον φτύσει. Όλα αυτά τίποτα. Τα θεωρούν μια χαρά, προχωράνε κανονικά και κοροϊδεύουν την κοινωνία. Βγαίνει λοιπόν ο Μητρόπουλο, Πετρόπουλο, Μητρόπουλος Μη ah, αλλάζω. Ah, yeah. Μητρόπουλο, το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη και λέει το εξή. Μου <καλώ> <κλώ> στείλε γερμανό βουλευτής τη 2 Μαΐου τον, το, το, το, το νέο <καλώ> μνημόνιο. <καλώ> <καλώ> Πάρτε το. <καλώ> <σε> λέει, <ή χάζερ> λέει γερμανικό κοινοβουλίο έχει αριθμό εισαγωγή και ότι μπαίνει στην επιτροπή 2 Μαου. Και καμονόταν ο, ο τσακαλώτο και Αξόγλου ότι τρει και 4 mm -hmm. ορίστε. Επάνω, με κωδικό εισαγωγή στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτό το πήρα από τη Γερμανία. Και ήσαν δεν έξω από τη Βουλή, <laughs> ήτανε συνάδελφοί σας και καμονόντουσαν ότι διαπραγματευόντουσαν. Γιατί κακό είναι να πας στο Χίλτον. Να πας για λίγο στο Χίλτον, να κάτσεις, να κάνεις κάτι, να πεις έναν καφέ. Δεν είναι κακό νομίζω όλα αυτά. Μπαίνει, βγαίνει. Πηγαίνει και πάνω, κάτω, δίνει μάχη, δείχνει ότι δίνει μάχη. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό του Μητρόπουλου. Βέβαια το δημοσίευσε και η γερμανική εφημερίδα με σφραγίδα του Κοινοβουλίου. Τέλος. Του γερμανικού πρώτα το έχουν οι Γερμανοί. Πρώτα το έχουν οι, οι Γερμανοί. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Πρώτα το έχουν οι Γερμανοί και μετά εδώ. Αλλά μπαίνει ο Βιενόβιεν ο Τσακαλώτο και η αξιόγλου. Τι, και με ύφο του κατάκοπου που δίνει αριστερού, που δίνει μάχη. Ε, μπορεί μια μάχη. Για να φέρουν εισφορέ, για να φέρουν. Επιστροφή φόρου και άλλα που θα δούμε αύριο και θα, θα ψηφιστούν με πολύ μεγάλη χαρά. Αν αυτά ήταν τύπου. η επιτυχία, τι ζητάγανε Έλαντε. οι ξένοι. Δηλαδή, αν αυτό είναι η νίκη τη μάχη. Όχι, δεν ζητάνε ό,τι θέλουν. Το θέμα δεν περνάει. Κατά τη γνώμη μου, με αυτή την κυβέρνηση, ό,τι ζήτησαν το πήρανε Α, ναι. Οι ξένοι. Ό,τι παι... ζήτησαν το πήραν. Πεγμένο το ύφο του κάματου. Ή το... πεγμένο ή χαζοχαρούμενο δεν καταλάβαιναν τι κάναν. Νομίζω και μισό πεγμένο, μισό θέατρο, μισό δεν καταλαβαίνω. Είναι αυτό το γνωστό μείγμα που του χαρακτηρίζει. Ε, το μνημόνιο πρώτα πήγε εκεί, πρώτα στους Γερμανού, πήρα αριθμό πρωτοκόλλου, το είδαν και οι Γερμανοί, το στείλαν από εκεί εδώ, το δημοσίευσαν οι εφημερίδε και μετά ε, θα εισαχθεί αύριο στο ελληνικό κοινοβούλιο το κυρίαρχο με τι κυβερνήσει για να αποφασίσουν ό,τι ακριβώ θέλουν οι Γερμανοί. Αλλά ίσω αυτό να μην ισχύει που μόλι είπα, γιατί υπάρχουν κάποιε δηλώσει παλαιότερε που τα βάζουν τα πράγματα στη θέση του. Η πρόταση που θέσαμε σε ευρύ κοινωνικό διάλογο και προσέξτε, δεν επιλέξαμε. Ούτε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση σε κλειστές κάμαρε για πραγμάτευσης με τους δανειστές, ούτε να τη φέρουμε με τη διαδικασία του κατεπίγοντος και άρων άρων στη Βουλή. Καταρχάς είναι μια πρόταση που γράφτηκε στα ελληνικά. Δεν μας δόθηκε, όπως δίνονταν παλιότερα προτάσεις προηγούμενε κυβερνήσει από τους θεσμούς. Κατάλαβες, δεν μας δόθηκε... Ενώ κατηγορούσε ο Τσίπρα στον Σαμαρά ότι υπαγόρευαν οι ξένοι τα. Τώρα πήγαμε μεταφραστέ. Και ούτε στα κλειστά δωμάτια, όπω έλεγε ο Τσίπρα, παλιότερη, παλιά είναι η δήλωση, θα κάνουμε διαπραγματεύσει. Στα ανοιχτά δωμάτια του Χίλτον. Όλοι βλέπουμε. Ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει. Τα πάντα. Και εδώ δεν δεχόμαστε εμεί αυτά τα γερμανικά. Νούμερο ένα, διάψευση. Ακολουθεί και νούμερο δύο. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα διεξόδου, κανένα πρόγραμμα σταθεροποίηση, κανένα πρόγραμμα ανάπτυξη. Και το μόνο που υπάρχει. Είναι η επέλαση των Δανιστών στη ρημαγμένη αυτή χώρα, η επέλαση των Δανιστών να αρπάξουν όσα περισσότερα μπορούν. Η επέλαση των κατεφημισμών ισχυρών εταίρων, προκειμένου να μετατρέψουν την Ελλάδα σε απικία αχρέους. Και οι φίλοι μας οι Γερμανοί που ξανάρχονται αυτή τη φορά με κουστούμια για να αποσπάσουν τα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη που πιστεύουν ίσως ότι τους τα χρωστάμε από παλιά. Κατάλαβε, άνθρωπο που δίνει αυτές τις διαβεβαιώσεις δεν μπορεί να ανοιχτεί και να δεχτεί μνημόνιο που πρώτα έχει πάει στη Γερμανία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, αν έχει έρθει σε ελληνικά είναι άλλο. Άλλωστε εξαιριστεί, εγώ βλέπω και τη, τη δυσφορία του Σόιμπλε για αυτό το μνημόνιο που θα έρθει αύριο στη Βουλή. Έχει σηκώσει τον τόπο σε συνεντεύξεις, διαφωνεί ο ίδιος ο Ντάισεμπλουμ, έχει βγει ο, το, της, της τράπεζας. Ο Ντράγκη έχει βγει η Μέρκελ και λένε, δεν είναι καλά αυτά τα μέτρα. Θέλουμε και άλλα μέτρα. Έχει ακούσει κανένα από αυτού να λέει κάτι γι' αυτό που θα έρθει αύριο στη Βουλή. Για την ώρα ευχαριστημένη, όχι, ευχαριστημένη, ευχαριστημένη λίγο. Τότε, Μια νομίζω, χαρά καλυφθήκαν. Ε. Μια χαρά έχουν <καλυφθήκαν>. καλυφθεί, δεν έχουν τίποτα να θέσουν κάτι εργαζόμενοι, όχι και πάρα πολύ. Σήμερα είναι όλη μέρα το πρωί στο δρόμο. Και την Τετάρτη έχουν εδώ κάποιοι εργαζόμενοι θα πάνε. Φαντάζομαι όχι πάρα πολύ γιατί δεν είναι και τι μόλι κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι κάτω. Από ήταν και ξεχτισμένο του Σαβor. Την Τετάρτη η απεργία. Τρίτη βράδυ θα έχει αποχώρηση, η ασυλία. Οπότε, ποιο να κατεβαίνει τώρα κάτω, την άλλη μέρα. Πο, Πώς δεν, έχει απο, η... δεν έχει αποχώρηση. Κάποιοι, <σκο> λίγοι, κάποιοι λίγοι εδώ διαμαρτύρονται. Αλλά οι Ευρωπαίοι, όλοι αυτοί οι σύμμαχοι και οι δανειστέ, δεν διαμαρτύρεται κανεί με αυτό που θα φέρει η αριστερή κυβέρνηση. Παρά το ότι η αριστερή κυβέρνηση το παρουσιάζει ω καλό για τον ελληνικό λαό. Και το σωστό είναι να του έχουμε και ευχαριστημένου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μα Ναι, ευχαριστημένοι Και με του προηγούμενου ήταν ευχαριστημένοι και πάντα είναι ευχαριστημένοι. Τώρα θα ακούσουμε ένα ηχητικό που θέλω με το που θα τελειώσει να το συμπληρώσει εσύ όπω μοναδικά ξέρει. Διότι αν αυτή η Ευρώπη και αυτή η Ελλάδα σε κάποιου αρέσουν, τότε δεν έχουν παρά να πειθαρχήσουν στι γερμανικέ εντολές. Α στηρίξουν και α ψηφίσουν εκείνου που με επίσημη γερμανική βούλα αναδείχτηκαν οι καλύτεροι ανελάδιοι αντιπρόσωποι των γερμανικών συμφερόντων και των συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Εμεί πάντω δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο σκοπό. Όχι, δεν θα συμπληρώσει αυτό το ηχητικό. Λάθος, δεν θα συμπληρώσει αυτό το ηχητικό. Αν και δεν μπορεί να το συμπληρώσει αυτό το ηχητικό, είναι παρόμοιο με το προηγούμενο. Στα γερμανικά νόμιζε ότι είχε τελειώσει η ενότητα Γερμανία. Όχι, ακόμα. Αλλά έχει πει τόσα πολλά λέξει που μπορεί να παίζουν και μόνα του συνεχώ. Που μα διαβεβαίωνε παλιά ότι δεν θα κάνει αυτό που κάνανε οι άλλοι. Αλλά επί Σαμαρά, δεν είχαμε δει πρώτα το μνημόνιο στη Γερμανία, στα γερμανικά και μετά εδώ και να μπαίνουν οι και να υδρώνουν ότι και καλά έδωσα μάχη. Το πέραν απευθεία μεταβρασμένο με mail. Εντάξει, εσωτερικά. Δεν βλέπαμε όλο το θέατρο. Τώρα θέλω μετά. Αυτό να εκτιμά το... όμω τη καθάριση τη διαφάνεια. Ναι, mm. πολύ το εκτιμώ. Τι να σου πω. Τώρα θέλω μετά από το ηχητικό που ακολουθεί να το συμπληρώσει όπω εσύ μοναδικά ξέρει. Με κατηγόρησε, ανοίγω μια παρένθεση, ο κύριο Κουρλέτης θες ότι είμαι. Α, ναι, είδαμε, ότι, ότι είμαι χιδαίο λαϊκιστή. Ποιο! Ποιο αυτό! 1 Μπράβο, κι <laughs> <laughs> <το> αυτό ήθελα. <laughs> ήθελα να το. Συμπληρώσει όπω εσύ ναι. μοναδικά ξέρει. και ήμουν σίγουρη ότι θα έλεγε ένα μηδέν. Ναι, γιατί ήταν η αρχή του αγώνα. <laughs> <laughs> δηλαδή το 2-0 θα πάει στο επόμενο. Δηλαδή το 0 ξεκινά. Αυτό είναι. Στη κύπελα του Πάοκ. Πέτσινα. Πέτσινα κύπελα του Πάοκ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια. Όπω κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί και κρυωμένοι είμαστε λίγο και άρρωστοι γενικότερα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, real. και ενώ no, αφήνετε το μήνυμά σας στο 1950 όλο αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση του στοιδιοpapakirialfm.gr Facebook, Twitter έχουμε, ο Νίκος Απραγνίδης στον ήχο και αυτόν τον έχουμε, τα υπόλοιπα σε λίγο. Και εκνευρίζομαι όταν πρέπει να καταλάβω. Γιατί πρέπει να αυτοκίνητο σαν όλου, Γιατί! Και λέει εδώ να σα κρατήσω πάνω. Ελά, ελά, λάκη γαβαλά. Ναι στη λίμμο, όχι στο λιμό. Λιμό με γιώτα. Όμικρον ναι. και. Τόνο. Συνθήματα, τα γνωστά συνθήματα προκύπτουν από αυτή τη φωνή αγανάκτηση με αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Το δρυμμή κατηγορώ του, λάκη γαβαλά. Δεν είναι μόνο δρυμμή κατηγορώ, είναι αυτό ένα φιλοσοφικό θέμα. Γιατί να αυτοκίνητο σαν όλου του άλλου. Δεν είναι ρηχό. Ψάξτε το λίγο, ναι. του βγήκε αυθόρμητα. Και δεν είναι θέμα γαβαλά, το λένε και άλλοι αυτό. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που το λέει στον τόπο μα. Mm. Λοιπόν, ε, υπάρχουν πολλοί που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν πολλοί που έχουν μετανιώσει που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Odd. Εντάξει, αυτό είναι συνηθισμένο, το έχουμε ζήσει και με τα προηγούμενα παλιότερα κόμματα. Απλά τώρα έγινε σε πιο γρήγορο χρόνο επειδή όλα τρέχουν πιο γρήγορα και αποκαλύπτονται όλοι. Και και και. Ε, κάποιοι από αυτού που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και έχουν μετανιώσει, ε, στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή του. Άδωνη Γεωργιάδη στο κόντρα. Α δεν θέλει κανένα άλλο. Ο ελληνικό λαό δεν τα ξεχνάει όλα. Ο ελληνικό λαό δεν έχει κανένα άλλο. Που, που τα ξεχνάει όλα και του αφήνει και του φέρετε με το σίτι και με το σά. Του ψεύτε. Λοιπόν, αλλάζω τώρα και πάλι λίγο ταμπλέτα γιατί έχω αυτό το σκέτο να ανεβαίνει το άμασο και βάλει. Λοιπόν, πάμε, βάλτε πάλι το αριθμό 10. Πάμε τώρα να τελειώσουμε τα ταμπλέτα σήμερα στο 2-10. Γρηγόριο. Γρηγόριε! Πήγαινε και ζήτα γονή, πατώ τα παιδιά σου. Που του κατέστρεψε και μετά ξαναστείλει μήνυμα. Θα πα πρώτα στην εκκλησία να ανάψει κερί, θα κάνει τον σταυρό σου, θα εξομολογηθεί για την αμαρτία σου που του ψήφισε και μετά ξαναστείλει μήνυμα. Δεν υπάρχει ένα που να συγχωρεθεί για αυτά που κάνετε στην Ελλάδα. Κάνετε στην Ελλάδα! Του φέρατε αυτού του ανθρώπου στην εξουσία να μα δουλεύουν έτσι. Ντροπή σα! Δεν μπορούσε να πουλήσει χτε. Ναι, δεν μπορούσε να, μπορούσε. να πουλήσει. Αλλά πει να φύγει το μυαλό του και ξαναγύνεται στο Γρηγόριο. Εντάξει. Που στείλε, δηλαδή δύο τέτοια μηνύματα τον έχετε μπλοκάρει όμως και ακυρώσει αν επιχειρηματία. Όλα αυτά με ένα παράπονο έτσι, και ένα καημό ότι γιατί δεν είμαστε εμεί να τα κάνουμε Εναι, αυτά ούτε. που θα κάναμε τα ίδια. Άλλα <laughs> με τρόπο. Γιατί αυτέ οι σκηρίδε και εμεί θα <laughs> τα κάναμε με τρόπο και δεν θα καταλαβαίνετε χαμπάρι αυτό που λέμε μα κροϊδεύετε στα μούτρα, ο άνθρωπο θα μα κροϊδέει πίσω την πλάτη, α πούμε. Όχι, κανονικά το κάνει και στα μούτρα και Ναι, το έκανε με έναν άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο, με αυτήν Αυτό δεν μπορεί. Τον τρόπο. Το τον τρόπο. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και mm. επειδή στα βασικά δεν υπάρχει διαφορά, υψώνονται οι τόνοι. Σηκώνονται οι τόνοι ότι και καλά, εγώ είμαι διαφορετικό επειδή φωνάζω από τον άλλον ότι θα κάνουμε όμω τα ίδια. Το βασικό μνημόνιο μαζί το ψήφισαν. Και τούτο εδώ θα το έκαναν, δεν διαφωνούσε κάτι βασικό ακόμη και στη ρύθμιση των χρεών τη ΕΚΑΠ. Ε, ο Κυριάκο έλεγε να έρθει με άλλη διάταξη, με άλλη νομική οδό και πολιτική και οδό μέσω της Κοινοβουλίου των Επιτροπών, του Νομικού Συμβουλίου κτλ, κτλ. δεν είχε αντίρρηση στον να Σιγά μην είχε αντίρρηση λένε ότι σβήσαν στο Σαβίδι. Ναι. Ό,τι τι θα κάνατε. <laughs> ναι, επί Σαβίδι <laughs> δόθηκε έτσι όπω δόθηκε κτλ. κτλ Η κυρία Καρακώστα λοιπόν, απαντώντας σε όλα αυτά η βουλευτής του Πυρεά του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την περίφημη συνέχεια του κράτους. Οι αποφάσει, αν εμεί δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση, φανταστείτε τι έκαναν οι προηγούμενε κυβερνήσει σε σχέση με εμά. Μην ξεχάσετε ότι εμεί υπογράψαμε συμβάσει οι οποίε υπήρχαν τις τι προηγούμενε Τι να κάνουμε, το κράτο έχει συνέχεια. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν το ατράνταχτο επιχείρημα ότι το κράτο έχει συνέχεια και επειδή βρήκαμε κάποιε συμβάσει από του προηγούμενους που τι ήταν κάνουμε, η παραχώρηση αίσθημα. έργων. Συμβίνηση ή οτιδήποτε άλλο Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά Εκεί δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά Δεν είναι σύμβαση του κράτους Με τους συνταξιούχου τι ποσο σύνταξεις θα πάρουν Δεν είναι σύμβαση του κράτους Με τους εργαζόμενου Ο κατώτατο μισθός κάποιες παροχές Αυτές τις συμβάσει που τις βρήκαν Από τους προηγούμενους επίσης ναι. Γιατί τις ακύρωσαν και τις ανέτρεψαν Και δεν ανέτρεψαν τις συμβάσει για τους μεγαλοεπιχειρηματίες Μόνο για του μικρού ανατρέπουν τη συμβάν. Τώρα συμβάσεις. και αυτή στεναρά δεν αντιστάθηκαν. Η συνταξού έχει να πείσω ότι θα υπάρχει συνέχεια του κράτου. Ότι τι να, να <laughs> κάνει τη ότι... την συνέχεια του κράτου. Θέλουμε εδώ συνέχεια το του κράτου. Θέλω να γεντάω όπω είμαι κάποιο και το μιστό για το 8ο. Οχτάωρο. Έχει οχτάωρο συναξούχο. Όχι, ρε, για τον εργαζόμενο λέγοντα. Πιογαζόμενο εργαζόμενο. Κάποιου έχουμε. Ε, αυτού που έχουμε τώρα, θέλουν να πωραη συνέχεια του κράτου. Την επικαλούνται στα θέματα που του συμφέρει και όποτε αυτοί νομίζουν ότι. Είναι χρήσιμο και καλό. Συνέχεια του κράτους υπάρχει και σε πολλά αλλά Ένα άλλο θέμα που θέτουν πάντα είναι η σύγκριση με την Ευρώπη. Όταν λες εδώ, σημαίνει, λένε ότι οι ΔΕΗ και στην Ευρώπη είναι ιδιωτικοποιημένοι. Ναι, αλλά και οι μισθοί στην Ευρώπη είναι 1500. Γιατί δεν λέμε ποτέ για τους μισθού λέμε μόνο για τη ΔΕΗ ή για κάποια θέματα κάνουμε συγκρίση με την Ευρώπη. Ε, γιατί ο καθένα πρέπει να έχετε επιχειρηματά τους. Τα, τα δεν είναι επιχειρήματα. Δεν είναι επιχειρηματικό. Να απαντάει στα μέσα ενημέρωση. Τι να απαντάει, Α μην ναι. απαντάει. Δεν απαντάει σε τίποτα. Αφού δεν θέτει κανεί τέτοια ερωτήματα. Βλέπουν όλοι σαρβά, Δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήματα. Ξέρουμε πολύ καλά τι ρόλο παίζουν και τι αποστολή διεκπαιρεώνουν όλοι αυτοί. Σήμερα το πρωί λοιπόν πήγε το Πάμε πρωί πρωί στο και τη απεργία στην Τετάρτη που είναι πανελλαδική. Έβαλε είναι. ένα πανόε και το απέκλεισε κτλ. Τώρα έχει κάτι πορείε κάτω. Ποεατά και διάφοροι άλλοι εργαζόμενοι. Και το καλύπτει το θέμα για, στην πρωινή εκπομπή του Sky ο Γιώργος Τσελίκας στο στούντιο Ενικονόμου Λυρτζή. Πάμε στο Υπουργείο των Ενικονομικών και ο Γιώργος Τσελίκας. Έχει μια κινητοποίηση το πάμε από ό,τι βλέπω. Λέλα Γιώργο μου. Γιώργο. Βέβαια δεν ακούω ναι. Καλημέρα, καλημέρα mm. Συμβολική κατάληψη, αποκλεισμό Συνδικά τα στο πάμε Από τις 6 το πρωί έχουν αποκλείσει και τις δύο πύλες εισόδου τώρα σαν παρά πράγματα φίλου. αυτά ρε, με 50 βάλετε. άτομα τώρα Γιώργο που πλύουν ολόκληρο Είναι συμβολική είπαμε Είναι συμβολική, αυτό κάτσουμε από το μεσημέρι Μα δεν χρειάζονται ούτε συμβολικές κινητοποιήσεις Δεν λέω για τις άλλε. Καλά, την ηρεμία ναι. και την ησυχία μα στο κέντρο τη Και της τώρα, Αθήνας. 50 άτομα. Να μην λέω στην του Υπουργείου, επειδή 50 άτομα αποφάσισαν να κάνουν μια συμβολική τέτοια. Σωστό. Αύριο θα πάνε στην Ακρόπολη ξανά. Δεν χρειάζονται, χρειάζονται συμβολικά. Θα άρθει ο και δεν θα βρει την Ακρόπολη ανοιχτή, επειδή θα πάνε συμβολικά κάποιοι. Όχι. Τα μαγαζιά Και δημοσιογράφοι άνεμοι μα, δεν τη θέλουν, του χαλάνε την ομορφιά, την όμορφη ζωή, την ήρεμι ζωή που έχουν, την ανέμελη ζωή, χαλάει και των Αφεντικών. Μπορεί να έρθουν να μα πάρουν και τα πούρα που καπνίζουμε. Ε, αύριο σιγά, μεθαύριο. Σιγά. Κύριος, Κύριε μου. Καλά Λι... και τη διάθεση δεν το πολυκεντίζει ο Κοντό μου τώρα. Κυρία ο μου. Ο υλικί προσπάθησε να σώσει, αλλά δύσκολο. Ε, χαλάνε και τη διάθεση των Αφεντικών που επίση έχουν την ίδια κατασύπτωση άποψη Κοίτα να δεις. με όλα αυτά. Και τι την κάνει τη σύνδεση με το Υπουργείο. Βέβαια, η Λάουρα να πει έγινε με την Λάουρα. Έκλεψε Ευρωπαίοι αυτά Θέλει και να ξεκάρφομο ότι κάτι γίνεται στην κοινωνία. Α. Αφού το έχουμε το link να μην το βγάλουμε. Ναι, σωστό. Ε, δα, δεν γίνεται όλο Λάουρα. Γιατί δεν είναι στο αεροδρόμιο το link. Θα γίνει τελετή υποδοχή στη Λάουρα Νάργε. Κόκκινο, καλύτερο, ρόντο του Εκεί να πάει ο Πάκης, πάει στην Αγία Ελένη. Έλατε. Να πάει να υποδεχτεί τη Λάουρα Νάργε. Δεν κατάλαβα, την έχει προσφέρει η Λάουρα αν, Και Αν έχει προσφέρει. Και αν έχει, είδε στη μαχήτρια. Καταρχήν πιο πολύ ξέρουν τη Λάουρα Νάργε από τον νέο ασφαλιστικό α πούμε εννοείται πιο πολύ τους αφορά περισσότερο εννοείται μας αφορά η Νάρχη κάθε βράδυ σπίτι μας το ασφαλιστικό είναι σπίτι μας όχι όπως το θέλαμε το ασφαλιστικό είναι όπως τα θέλανε όμως όπως τα θέλαμε στη Λάουρα έρχεται το ασφαλιστικό λοιπόν όλα αυτά είναι θέματα σεξιστικό ξέρω Ναι, για ποιο, για το ασφαλιστικό. Για το, ασφαλιστικό. Ναι, το οποίο λειτουργεί σεξιστικά πάνω στο λαό, ε, αλλά ε, δεν, δεν λέει κανεί για αυτό το σεξισμό του ασφαλιστικού. Α σεξιστικά. Εσύ παζά, πει κάτι έξω, βγαίνει με τη φουστίτσα σου και στην πέφτουν με όλοι. Για Για σένα έλεγε. Για μένα να βρει να Το ξέρω, εγώ είμαι σίγουρο. Λοιπόν, η LP έβγαλε καινούριο τραγούδι Μπράβο, την της. προηγούμενη εβδομάδα. Νιώθω χρέο να το ακούσουμε. Έτσι. Υποχρέωση νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Θα έρθει το καλοκαίρι στη... Θα έρθει ποτέ, είναι 12 Ιουλίου νομίζω. Ναι, ναι, καλώς να τη λοιπόν Πραγματικό ταλέντο Οπότε πάμε στις διαφημίσεις με το τραγούδι But somehow I still invent the fear in me Δεν καταλαβαίνω. Και εκπαιδεύω θα πρέπει να καταλάβω. Γιατί πρέπει να αυτοκίνο σαν όλου. Γιατί. Αυτό το διάτημα στοιχών. Είναι πολύ αποπλιστικό αυτό το ερώτημα. <ΣΣ> πραγματικά, όχι και να μου σκεφτείτε. Δεν πειώσει. Όχι, δεν απάντη. Τι να του πεις στον ανθρώπου τώρα. Είναι από τα ερωτήματα που δεν απαντώνται. όντως. Υπάρχει έτσι Τι να πεις στον άνθρωπο, πραγματικά δημόσματα. Ότι και να του πεις. δεν είναι τόσο τέτοιο καημό που υπάρχει μέσα σε αυτό το συμπληκνώνεται σε αυτό το ερώτημα. Που καλύπτει όλα τα ερωτήματα 10 εκατομμυρίων Ελλήνων εδώ και 7 χρόνια φαγούρας What's... που ζούμε έχει ένα θέμα πάλι ο σου με κατηγόρησε ανοίγω μια παρένθεση ο κύριος Κουρλέτης θες ότι είμαι, είμαι χιδαίος λαϊκιστής ποιος, ποιος αυτός Δύο-μύδεν. Αποστολίσε φοβερό. Πολύ ετοιμόλογο που λένε και ακροατέ. <laughs> Είσαι ετοιμόλογο. Πώ θα βρίσκει, βρέα κερατούκλι. Ήμουνα μάχημο. Μόλι ξεκινάει το πρέζο μου, βλέπω. Πούντο. Ξεκινάει, <laughs> <τζανακόπουλος. Έλα>, <laughs> <laughs> ξεκινάει ο Τζανακόπουλο. Έλα Δημητράκι Ξεκινάει ο Τζανακόπουλο. Φτιάξε τη <laughs> γραβάτα σου, παιδί μου. Φτιαγμένη <laughs> γραβάτα εκεί. Ναι, Ξύλινο όπω πάντα. Καλό ξύλινο όμω. Ναι, εντάξει, MDF. Από μέσα mm. δεν είναι συμπίκνομα ξύλου. Α, τέτοιο είναι. Ροκανίδια όλα μαζί με το Ροκανίδια ζεμένα. είναι συμπίκνομα. Ε όλα με MDF γίνονται πια. Τι είναι το MDF, ένα πολτό ξύλου δεν είναι. Ε, νόμιζα ότι θα είναι, παιδί μου, τίποτα πιο στιβαρό. Θα είναι. Μασίρ, καριδιά, okay, okay. κάτι. Μασίρ δεν βρει Μασίρ, ο λαμπουράρι. Ο οποίο ah. χάθηκε, πού είναι. Κάτι έκανε τώρα, έβγαλε ένα δελτίο τύπου σήμερα. Ο <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ναι, Δεν το διάβασα, αλλά κάπου. Πόσο καιρό είχε να κάνει κάτι και Έβγαλε ένα τύπου. <laughs> του. Ο Υπουργός Επικρατείας, Κάτι. Ξέρω <laughs> ότι υπάρχει. Μετακινήθηκα. ότι υπάρχει. Μετακινήθηκα από <laughs> το σαλόνι <laughs> στο γραφείο μου. <laughs> στο γραφείο με επιτυχία. <laughs> με επιτυχία. Ε, η νίκη αυτή είναι νίκη του λαού. Θα <laughs> μπορούσε να Ας κλείνει έτσι. Γιορτάστε μαζί φορά Πρώτη φορά, πρώτη φορά, ναι. Διτό. Σωστό. Διτό το καταλαβαίνω. Πώ το πω ο χθε, γιατί έχει πάρει σβάλρε. Ποιο από όλα σχολεία, γενικώ. Πάει παντού. Όλα πάνε μια χαρά. Παιδεία, υγεία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα έχουμε Τα ελέγχει. Για να χαράξει στρατηγικές. <laughs> Εγένεια έργων, προχωράει η χώρα αλλάζει το πρόσωπο, το βλέπει παντού. Χθε λοιπόν, μην είπε κάτι εκεί για τον γρότατο, τη το σκανδάλει, το δάχτυλο όλα μαλλον. Το κοντονί των ελέγχε, ah. με την ευκαιρία. Το κοντονί του ενλέξει που δίνει κάτι απεριόριστη εξουσία του Σουρνάρα ή ελέγχει μόνο του άλλου πυρού. Τι έδωσε ο κοντονί στο Τουράρα. Εγώ που... λέω, λέω, δεν <laughs> καν ο καν είναι ο κοντονί του Σουρνάρα. Κάτι αφήνει ο, ο, ο, ο τραπέζι τη Ελλάδο να αποφασίσει για να δώσει καμοιώτη. <laughs> δεν έχει εξασφαλικά. Ναι, έχει σημασία κάτι υπερησουσία στο Τουρνά. Έχει υπερεξουσίε ο Στρουνάρα. Ναι, δίνει και κάτι παραπάνω με τη βούλα ο, ο αριστερός υπουργό. Ο κάθε Στρουνάρα είναι τράπεζα τη Ευρώπη, υποκατάστημα. Όλη η χώρα είναι υποκατάστημα τη Τράπεζα τη Ευρώπη. Mm. Θυγατρική. Οπότε ο Στρουνάρα είναι ανώτερο και από την πολιτική εξουσία παρά το ότι την εκλέγουμε εμεί εδώ για να νομίζουμε, καμονόμαστε τη δημοκρατία και το κυρίαρχο λαό. Αυτό το ανέκδοτο. Ε, ο Στρουνάρα έχει εξουσίε. Κάνα ξεκάρα παίζει ότι και καλά είναι ανεξάρτητη η αρχή και τέτοια. Τι Είχα... λέγαμε πριν από Είχα... τον Κρόταφο. Τον, τον Κρόταφο όλα σαν σκανδάλες και τα δάχτυλα. Μα έχουν βάλει και τη σκανδάλη στο δάχτυλο και το πιστόλι στον Κρόταφο. Να μην ξεχνάμε ποιοι είναι αυτοί που λαιλάτισαν αυτόν τον τόπο, που χρεοκόπησαν αυτόν τον τόπο. Και τώρα μα κουνάνε το δάχτυλο. Αλλά αυτή η εμβληματική μεταρρύθμιση γίνεται σε περίοδο κρίση. Σε περίοδο δημοσιονομική προσαρμογή. Και σε περίοδο που γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι λειτουργούμε και κυβερνάμε με το πιστόλι στον Κρόταφ. Είδε εδώ το επικαλείται. Το πιστόλι στον κρόταφο. Χθε τα είπα αυτά πάνω στον εύωσμο. Συνέχεια έχουμε το πιστόλι στον κρόταφο. Τι να κάνουμε. Μια απλή ερώτηση είναι: Δεν ήξεραν ότι θα είχαν το πιστόλι στον κρόταφο πριν αναλάβουν την εξουσία. Υπήρχε πιθανότητα η Μέρκελ και η Λαγκάρντ να του βγάλουν το πιστόλι από τον κρόταφο. Ε, μπορεί να υπολόγισαν στι δικέ του δυνάμει ότι θα, θα το Χρεωμένη. αποτρέψουν. Χρεωμένη χώρα. Τραχώδησαν. Σαν των Πα, πάπα κάνω μία, <laughs> το, το, το διώχνω. Το τσεκούλ το... το... <laughs> Λοιπόν. Ε, ένα ερώτημα είναι αυτό, αλλά το προσπερνάμε αυτό το ερώτημα, έτσι και ρητορικό είναι. Έχουν το πιστόλι στον κρόταφο και δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Παλιότερα τι έλεγε. Θέλω λοιπόν να δηλώσω ότι όλες αυτές οι επώδυνες και σκληρές ρυθμίσεις ήταν απέτηση εκβιαστική. Είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας και την υπογραφή μας, αλλά και να δώσουμε μάχη. Όπως δηλώνουμε ότι και εμείς θα δώσουμε μάχη να αλλάξουμε Τις επόδινες ρυθμίσεις αυτές της συμφωνίας στο βαθμό που θα βρεθεί η δυνατότητα οι δανιστές να σταματήσουν να έχουν το πιστόλι στον Κρόταφο να το βάλουν στο θικάρι. Δεν τα καταφέραμε να έχουμε όλο αυτό το πολύ ωραίο θέαμα να βγάλουν το πιστόλι. Ελπίζαμε Για παλιά... Για τον εξή απλό λόγο ότι έχουμε πουλήσει και το θικάρι. Για τον εξής... μας. Δικό τους είναι. Για τον απλό λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιστόλι στον Κρόταφο. Ανεξαρτήτω μνημονίων. Έχει κάποιου κανόνε. Μάστριχτ ξεκίνησε, συνεχίστηκε στην πορεία. Έχει κάποιου κανόνε που εκ πρώτη, άμα τα δει κάποιο, ναι, ωραία, θα ταξιδεύουμε ελεύθερα με διαβατήριο, θα έχουμε ενισχυρό νόμισμα στα χέρια μα. Αλλά νομίζω πια η εμπειρία 10 χρόνων, 12 πόσα χρόνια μας στο ευρώ και γενικότερα πώ λειτουργεί ο Νότο, ο Βορρά, η Ευρώπη, όλα αυτά. Δείχνουν και έχουν αποδείξει ότι πραγματικά με επιστολή στον κρόταφο λειτουργούν. Έχουν περάσει 7 χρόνια που είμαστε στο μνημόνιο Και να ακούσουμε τι θέλει ο Αλέξης να αφήσει πίσω Αν με ρωτάγατε τι θα, θέ, τι θα ήθελες να μείνει πίσω σε αυτόν τον τόπο Μετά από τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των μνημονίων Είναι 7 χρόνια καταστροφής και μετατροπή δημόσιων αγαθών σε εμπορεύσιμα προϊόντα Ε, αυτό έχει μείνει. Εντάξει, και αυτό το φύσιο κιόλα. Και θα τον μας γι, γι, γι' αυτό. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό με επίοικια. Ποια υπηρικία. Όχι. Όταν χρειαστεί. Άμα χρειαστεί. Δεν νομίζω να χρειαστεί. Ε, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Ναι. Εγώ δεν είμαι τις επίοικια γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Σαν σήμερα ήταν το 1990 που έφευγε από τη ζωή ο Στράτο Διονυσίου. Στράτο Διονυσίου. Ένα τραγούδι από τα top. -top δεν είναι η πρώτη γραμμή αλλά Είσαι, νομίζω είναι το οπτοπιφωνείο είναι το οπτοπιφωνείο όντως Ρόσις, αι και συναδόσι. Το αετόπουλο. το αετόπουλο Είναι από τα πιο παλιά Δεν είναι το βρέχει Όταν είπα top top Βρέχει φωτιά στη στράδα μου Ταξιτζής Και ε, αυτά εντάξει. Αυτά είναι ωραία παιδί Μου τα mm. πιο Οπότε Με το Αετόπουλο Το οποίο βάλτε το αφιερώστε το Και κάντε όποια εικόνα θέλετε εσεί. Προσφέρετε για πολλά Αετόπουλα Που με τον Αετό έχουν τη σχέση Και τα βουνά σκίζονται Και τα λοιπά έχουμε Και συνεχίζουμε Και πήρε και ο Μπογιόπουλος να κάνει παρέμβαση oh. Στην εκπομπή τον, εδώ. Τον, τον, Δεν τον βγάζω καθόλου yeah. έχουμε κριτήριο ποιους βγάζουμε Σωστό. Να πει ότι Τοπ ήταν το τραγούδι και άμα δεν ξέρουμε Ποιο είναι τοπ τραγούδι Δεν είναι τοπ εννοούσα Πόσα χτυπήματα like έχει στο facebook Το Αετόπουλο Και πόσο το α, ήμουνα μοναχοπέδι Ήμουνα μοναχογιός Και, και, έχω, και γίνει το... ψυχοπέδι, έχω γίνει ψυχοπέδι ή έχω γίνει παραγιός Οι αφιλότιμοι Όχι σήμερα Α π Γενικώς mm. Μπάς περιπτώσει πήρε να κάνει παρέμβαση Δεν πειράζει ε, Ο Μπόμ Μάρλεϊ επίσης σήμερα πέθανε το 1981 Τι Ακούμα άλμα θα, θα κάνουμε από το στράτο στον Μπόμ <laughs> Δεν νομίζω να είναι μεγάλο το άλμα ναι. Δεν νομίζω να είναι μεγάλο το άλμα ε, Σε αυθεντικότητα φωνής και τα <laughs> ναι, ναι, αυτούς, αυτούς, ναι. ναι, Αυτό ακριβώς Δεν είναι μεγάλο το άλμα Ο καθένα στο ντομέα του Άλλωστε μουσική είναι νομίζω Και οι μεγάλοι μουσικοί όταν ακούνε από άλλη χώρα και ας μην καταλαβαίνουν γλώσσα πιάνουν αμέσω στο μεγάλο μουσικό ή τον δεξιοτέχνη μουσικό ή τον αυθεντικό μουσικό που είναι υγιωμένος με τον τόπο το ο καθένας. Με αυτόν σας αποχαιρετούμε με τον Bob Πάμε στο μαγαζίνο να ακούσουμε τι καινούργια έχει φέρει η κυβέρνηση και τι θα φέρει αύριο, τα καινούργια εγκλήματα. Τα υπόλοιπα θα τα από αύριο Γεια σας.